Ρίτιον Wall, ο τίχος έχει φωνή. Ρα, φίλες λεπίδι, λίγες experiencia. αλλά το δικό μας It's been up. και ταυτόχρονα και έρχονται σε εξωτερικό επίπεδο και πολλοί από του παντεστάλλου του έχουν μεταφράσει. Συνεχίζουν να επανασταθούν. Τι γονέ παντοσύνη, για να δούμε την πραγματικότητα, ότι το νέο το οποίο θα πάρει η μέσω του κοινωνικού μοντέλου πρέπει να είναι πάνω από 90 δίσκα. Προσέξτε τώρα. Κατάλαβε Τους, γιατί είπαμε ότι οι από το 30% βρέθηκαν στο 40% ε, νομίζουν ότι είναι ακόμη ιστορινής η κρίση των λοιπόν, γίνεται ο, ο, ο, το η κλωρική στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πέρα φορά τα δημοψηφίσματα που τώρα. να και τα μας. <συσίλια> με λοιπόν, θα λύσουν και so sort of I mean, it's not Αυτό είναι γεγονό. Γιατί εσύ, οι οποίοι ασχολείσαστε, θα πάρει δικαιοσύνη και θα λύσει. Είναι θέμα, θέμα ημέρα να το λύσει. γελίους πολιτικούς που πέρασαν γιατί για ποιος θέλεις να μιλήσουν. Ένα από αυτά τα προσώπα είναι και ανυστερός συνεργαστική Yeah. too yeah. to <laughs> leave. σε κρεβε την ασφάλεια. Get this I'm not to make them a going ξέρετε, επειδή κάποια στοιχεία that was σε δικαιολογημένους και αφείρει με και οι οποίοι αρχίζουν το φαρέφυμα της Ευρώπης και αποκαλύψουν τα σχέδια τα οποία τους έχουν προσύντον οι τα τους, δηλαδή για να τα Για παράδειγμα, λοιπόν, μετά τον Αντρίπουργο Εικονομικών τον Ισάλο, τον Παδοράν, τον, Υπουργό, τον ο Ρέντσι, μιλάει ανοιχτά για μία άλλη Ευρώπη. Αυτά ότι η ξεκινάμε μια μεγάλη συνταχή to You can This what <laughs> this <laughs> shit. έτσι είναι λίγο το